Φήχη την πόλη, η όχτρη, του όμω λύσσα, η οχτρή και εμεί γελούσαμε με τα κούσκου, τα μέση Μπήκαν πόλη, η όχθη στα σπίτια πήκαν. Οι οχτροί Και τους φιλέψαμε οι και Χωρί Χωρίς ιδέα Κλέψανε λένε Όλοι μας κλέψανε Κλέψαν, Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε Κλέψαν ανάπηροι Η παιδιά συνταξιούχοι Κι στο μισθωτοί προνομιούχοι Έχουν προνόμια και αυτά τους επιπίπτεται να είμαστε λοιπόν εδώ, μία ακόμα Παρασκευή. για να κάνει το μικρόφωνο, είναι ο Real FM. Στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Στον ήχο μαζί μου είναι σήμερα την πρώτη ώρα ο Λάσκαρη Αγοραστό. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαργαρίδα Βασιλά. Στη μουσική επιμέλεια, εξόχω θα σα φτιάξει το κέφι σήμερα. Α, αν φτιάχνει εύκολα το κέφι, αλλά πάντως τη διάθεση. Το κέφι είναι μια άλλη ιστορία. Η διάθεση για να τα βγάζει πέρα κανένα με ένα πικρό φθινόπορο. Είναι εδώ Όταν α, χάνεις ανθρώπους που αγαπάς πολύ Και φεύγουν και ξαφνικά Και ξέρεις ότι είχαν και πολλά να δώσουν Τα λόγια είναι πολύ σφιχτά Είναι από τους ελάχιστους ανθρώπους που δεν μπορώ Ακόμα ούτε να το καταλάβω Ούτε να το αποδεχτώ Είμαι σε αυτό που λένε οι ψυχολόγοι Denial Απ' την άλλη μεριά Είναι ένας άνθρωπος εξορισμού αθάνατος που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στη ζωή του καθενό και μάλιστα για γενιές παραπάνω από μία, δηλαδή τη δική μου και πολύ μεγαλύτερε. Μα χωρίζαν μόνο δύο χρόνια στην ηλικία ξέρετε όλοι σε ποιον αναφέρομαι στο λαβρέντι το μαχαιρίτσα οπότε α ξεκινήσουμε αυτό το πικρό φθινοποράκι με ένα από αυτά που δεν ακούγονται πολύ συχνά αλλά είναι τόσο καινούριο και λέει τόσα πολλά σε στίχους Λίνας Δημοπούλου και σε ερμηνεία Βασίλη Παπακοσταντίνου Εξαιρετικά αφιερωμένο Επειδή είναι και σε μίξ Με το Λαβρέντι Στην αρχή Δρομολόγια Αυτό το δρομολόγιο δεν γυρνάει πίσω Οδηγεί κατευθείαν στην αθανασία Λέω να την κάνω Σιγά σιγά Λέω να την κάνω Λέω να την κάνω Σιγά σιγά Λέω να την κάνω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 Πλήρωσα δυοδεία αυτό που μου ανήκει. Βροχέ, χιόνια, εμπόδια, πλανόδια, ξενιθιά. κι ας πέρασα στο ξοφαλσο για τρει κακότοπιε. Εγώ ξέρω πως σύνδρωσα σε τούτο το σανίδι κι είμαι σαν τρύποσα σε μερικές ψυχές Στον ψυχάρον σας Τα γέλια στο σκοτάδι Τα τροπαλά σιχόντα χώντασας, Από τις γωνιές Είναι το ψυχόνο σας Που τρέχει να προλάβει Να δώσει στην ανάσα μου Καινούριες αντοχές Λέω να την Λέω να Λέω να μουσική. Η φίλη του και αυτούς που ήξερε και που δεν ήξερε και λένε όσα δεν μπορεί να πει κάποιος από το μικρόφωνο και ειδικά μετά από μερικών ημερών απόσταση η απουσία δεν είναι εύκολο πράγμα και το μυαλό είναι σε αυτούς που μένουν πίσω τώρα πια κόντρα στο αναπόδραστο της απουσίας που μπορεί να είναι από πραγματική μέχρι συναισθηματική κι αν ψάχνω να βρω ωραίες κουβέντες γιατί σε λίγο θα περάσουμε σε άλλα πράγματα που ψάχνουμε κυριαρχικά δικαιώματα το ναυτικό, κάτι όπλα που χαθήκαν μια ισορροπία ανάμεσα στα πράγματα αρχαία κάτω από τα μέτρο διάφορες, διάφορες είμαστε σε μια αναζήτηση νομίζω ότι ο καλύτερο τρόπο να μπούμε μαλακά σε έναν καιρό έξω, ο οποίο φυσάει, λισομανάει, φέρνει πυρκαγιέ και ταυτόχρονα δεν σε αφήνει ούτε τα μάτια σου να κρατήσει ολοκάθαρα ανοιχτά, καθώ σε εξυρίζει το πεσμένο φύλλο και η σκόνη, α, ο Λευτέρη Παπαδόπουλο στου τοίχου, μαζί με τον Γιάννη Σπανό στη μουσική, έφτιαξε ένα τραγούδι Πολιορροπή το 1977 με μια εξαιρετική, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, χαρούλα Αλέξιο που ταιριάζει και με όσα είπα πριν και με όσα ο καθένας αισθάνεται στη δικιά του τη ζωή για τις μεγάλες απουσίες Σε ψάχνω Σε ψάχνω στο σταθμό. Τρένα του καπνού στα λιμάνια, στα γιοφύρια, στα τόξα τη βροχή. Μάση δεν θα βρεθεί. Αταξανά και ξεκινά μα η ζωή Σαχνωστούς ταυτόμους Στους, στους αποχωρισμούς Στις χαμένες συντροφιές μας Στην καφώτα Μα δε θα βρεθεί Ταξάνα, ξανά. Η πόλη ξεκινά. Μα η ζωή. Εξαιρετικό συμφιλωμένο από μένα, στον αγαπημένο μου, στον άνθρωπο με το ρωότερο γέλιο τη γη, στον αγαπημένο μου θανάση από την εντό εισαγωγικών μάμα του. Αυτά είναι τα μεταξύ μα, με πολλού από του μαθητέ μου που είναι τώρα πια μπαμπάδε και ετοιμάζονται σιγά σιγά να αντιμετωπίσουν τη ζωή από τη Σκοπιά που στο βάθο τη, αν προλάβει κανένα και πάνε όλα καλά, γίνεται και παππού, γίνεται και γιαγιά και προλαβαίνει να χαρεί. Αυτό που λένε του παιδού, το παιδί του παιδιού μου, δύο φορέ. Παιδί μου. Αν πάω στα υπόλοιπα και αν συνεχίσω δυστυχώ και τον λέω πικρό φθινόπωρο, είναι ένα περίεργο φθινόπωρο απολειών. Αν γυρίσουμε πίσω το καλοκαίρι και πάμε στους νεκρούς στο μάτι και έρθουμε φέτο να μην δούμε, το να φτάνει να μπαίνει στο φθινόπωρο και να έχει έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του στα 57 του, προσπαθώντα Σεπτεμβριάτικα να παλέψει με τι με τις φλόγες στην Ανδρίτσανα και να πηγαίνει από αναπνευστικά προβλήματα είναι από αυτά τα πικρά πράγματα να σκεφτεί κανένα την οικογένειά του, τους φίλους του, τους ανθρώπους γύρω γύρω χωρίς να έχει συμβεί αυτό που λέμε κάτι περισσότερο δραματικό που να το αιτιολογεί αλλά αν μείνω έτσι τότε θα πρέπει να αναζητήσω άλλου τύπου ε, αλήθειες γιατί νομίζω ότι θα αρχίσουμε να χάνουμε και πράγματα που δεν μας έχει πέρασει από το μυαλό ότι τα χάνουμε ε, καθώς οι Τούρκοι δεσμεύουν όλο ένα και συχνότερα όλο ένα και μεγαλύτερες θαλάσσιες περιοχές για έρευνες αυτές που λέμε υδατογραφικού χαρακτήρα σε μια πίεση ασφικτική για διεκδίκηση τμήματων και ωφελιών των θαλασσών στο Αιγαίου και στην Ανατολική Μεσόγειο με το ψευδόνυμο γαλάζια πατρίδα ο καθένας μπορεί να ζητάει και να λέει ό,τι θέλει έχοντας κυριολεκτικά από του Καστελόριζο, Φτάνοντα μία ανάσα από τη Ρόδο και με το πολεμικό μα ναυτικό να βρίσκεται σε επιφυλακή. Και θα αρχίσουν οι συζητήσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και ποιε συζητήσει θα αρχίσουν, οι αναλύσει, τι πρέπει να κάνουμε, δεν πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αν δεν είμαστε έτοιμοι, αν κάτι συμβεί, ποιο είναι το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων και την ώρα πα να τα σκεφτεί αυτά, σου πλακώνει μια υπόθεση απώλεια πολεμικού υλικού στη Λέρο. Και παγώνει, παγώνει όμω να σου μιλάνε για υπόπτου, να σου μιλάνε. Σε μια εποχή που μεγαλύτερη ανάγκη από όλα έχει κάποιο το ηθικό. Όχι μόνο των δυναμεών, των ανθρώπων και κυρίως μια βαθύτερη γνώση για το που πάνε τα πράγματα. Και όμως δεν γίνεται συζήτηση για όλα αυτά. Θα πάμε στα πρόσωπα. Θα πάμε σε καταστάσεις που αφορούν σε ατομικέ ευθύνε. Δεν θα πάμε στα γενικότερα πράγματα που πρέπει να διεκδικούμε Γιατί εμφανιζόμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι Μα πάρα πολύ ευχαριστημένοι μετά τις εκλογές με το έργο της κυβέρνησης Το 70% εγκρίνει σχεδόν τα πάντα Τι σημαίνει, συνηθίσαμε το ψίχουλο, συνηθίσαμε το λίγο Συνηθίσαμε μια ε, αναρχικού τύπου σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ε, Διαρκή καταπίεση ε, Ένα αίσθημα ότι δεν υπάρχει αύριο μια πόλια παιδιών που έχουν φύγει και το λέμε brain drain για να κρύβεται, ε, περιουσιών που φορτωθήκαν και, και χαθήκαν πίσω από τη λέξη κρίση, και έτσι μοιάζει ε, μια γενικευμένη απόπειρα απάθειας να διαδέχεται αυτό που λέγαμε μελαγχολία, κατάθλιψη κτλ. Δείκτε αισιοδοξία. Μέχρι στιγμή, βρίσκει κανένα μόνο στο χρηματιστήριο και σε κάτι στατιστικέ τη οικονομία που δεν αφορούν ε, την τσέπη κανενό. Παρα μόνο κατελάχιστο με κάτι ψυχουλάκια ή κάτι ψηλά που περισέβουν από τι καινούργιε διανομέ, προ καινούριε πηγέ, που είναι πάντα οι ιδιέτε αυτοί που είχαν τα λεφτά θα τα ξανάχουν, αυτοί που έβρισκαν τη λύση θα την ξαναβρούν και αυτοί που μπορούν να καθορίζουν τη ζωή του όπω τη θέλουν, ενδεχομένω να συγκλονίζονται λιγότερο από τι πολύ μεγάλε απόλυε. Δύο απόλυε ακόμα, ένα υπέροχο Νάνος Βαουρίτη δεν μπορεί κάποιο να αφιερώσει και θα ήταν. Σχεδόν συλτριπτικό Παρασκευή βράδυ σε όλε αυτέ τι απώλειε και στου ανθρώπου αυτού κάτι παραπάνω από ένα αντίο, χωρί να κινδυνεύσει να εμπορευματοποιήσει τα πράγματα. Χάθηκε ο συνάδελφο ο Δημήτρη Ορίζο. Ε, και αν πατήσει κάποιο σήμερα το διαδίκτυο, θα πρέπει να αναρωτιέται πριν χαθούν και κομμάτια τη πατρίδα, να ρωτάει αν μπορεί να μάθει την αλήθεια. Η στίχνη τη Μπέτρη Κομινού, το τραγούδι και η μουσική είναι τη Νένα Βενετσάνο. Όποιος μάθει την αλήθεια μας στείλει και ένα μήνυμα στο κινητό Όποιος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μας Είναι real Αν θέλετε να στείλετε SMS Και ενώ το μήνυμα σας το 19.600 Με email studio Το τηλεφωνικό ιατρο 2112-8200 Και πάμε λίγο παρακάτω Πριν αρχίσουμε να συζητάμε Για το οποίο θα είναι ο επόμενος στόχος Του επόμενου συκοφαντικού δημοσιεύματο που ενδεχομένω να καταλήγει στα δικαστήρια για να γίνεται πολύ ζερζελο και από κάτω να μην ασχολείται κανένας με τα υπόλοιπα. Οι αντοχές μου μα δουν μες τα χρόνια Οι αντοχές μου μα δουν μες τα χρόνια Σκύβω μαζεύω την ερημιά Κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια Κι όλο μου λένε παραμύθια Κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια Κι όλο μου λένε παραμύθια Τα παιδιά μου κυδεύω τα βράδια τα παιδιά μου κυδεύω τα βράδια. Με του αιώνε γαρτέβικα. Mm. Και όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια. κι όλο μου λένε παραμύθια. Mm. Και όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια. Και όλο μου λένε παραμύθια. Τη ζωή μου κοιτώ και δημιάζω, τη ζωή μου κοιτώ και δημιάζω όσο δεν άλλαξε πιθενά. Κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια κι όλο μου λένε παραμύθια. πήρα τη μοναξιά κι εσένα που με συντροφεύεις μιλώ και δεν καταλαβαίνεις κι εσένα που με συντροφεύεις μιλώ και δεν καταλαβαίνεις έλα κάτσε μου εδώ πέρα Λα κάτσε κυρά μου εδώ πέρα που λέει κάποια από μακριά Κόβει αλήθεια, κόβει και θερίζει κι όποιος τη βρύττων βασανίζει Κόβει αλήθεια, κόβει και θερίζει κι όποιος τη βρύττων βασανίζει να είμαστε λοιπόν εδώ, είναι ο Real FM, να κανέλης το μικρόφωνο, να σηκανέλη την επιμέλεια της μουσικής και με την τιμητική μου έχω σήμερα από τη Γερμανία και αυτό ε, στο μυαλό μου λέει πολλά πράγματα η Γερμανία είναι πάντα στο μυαλό συνδυασμένη με τη μετανάστευση και είναι βαρύ πράγμα, ο Γιώργος από τον Τίσσελτορφ, με κάποια στιγμή λέει Ευχαριστώ πολύ για τόσο κρατέρα καφέ τη περασμένη Παρασκευή. Ήταν νοικιευτικότατο. Εύχομαι να πιούμε ή μάλλον να σερβίρει ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Τα τα καταφέρω και να πω και χαιρετίσματα πολλά στον Κώστα το Παπαδάκι, που μου γράφει. Σα άκουε, κυρία Κανέλη, χρόνια από την Ελλάδα. Από εδώ και πέρα θα σα ακούω από τη Γερμανία. Πολλά χαιρετίσματα από ένα τρένο. Και για του δυο σα, στη Γερμανία έχω ένα εξαιρετικό τραγούδι σε πρώτη μετάδοση, αλλά κάντε λίγο υπομονή. Ελπίζω να μην φτάσετε στον περιορισμό σα και να χάσετε ε, το οποίο θα το ακούσετε αμέσω μετά τι διαφημίσει. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που του πιστέψανε. Κλέψαν, ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Ακυπερταμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά του επιπίπτεται. Και θα πληρώσουν τα χρήμα, του δίνεται. Μην τσαλακώνεστε το σύμφωνο. Λοιπόν, να για έλεγα για ανθρώπους που είναι στη Γερμανία Ελάχιστοι ίσω πήραμε πρέφα Ένα θέμα το οποίο είχε αναπτύξει το μιλιτέρ του φίλου συναδέλφου Το site για στρατιωτικά θέματα του Πάρτου Καρδινόπουλου Θαρώ μέσα στον Αύγουστο όταν για τη βάση στη Λέρο, εκεί που λέγαμε, πήγα να λέμε και για ένα πράγμα στι παρυφέ επικαιρότητε, γιατί καμιά φορά εξόρυχο τον λέοντα. Έτσι. Είχε μέσα στο κατά καλό καιρό, δεν θυμάμαι, ήταν Αύγουστο ή αρχέ Αυγούστου, τέλη Ιουλίου, σε αυτή τη βάση στη Λέρο, από την οποία έχουν εξαφανιστεί και έχουν γραφτεί αυτά. 280.000 λίτρα πετρέλαιο. Δεν ξέραμε, καταλαβαίνετε τι πάνε να πει. 280.000 λίτρα πετρέλαιο. Λίτρα. 280.000 λίτρα πετρέλαιο. Μια υπόθεση που κακρεμεί γιατί την ίδια βάση. Από εκεί που λένε τώρα ότι φύγανε χειροβοβίδες, όλοι μου και τα λοιπά και όλοι αναρωτιούνται που είναι τα όπλα. Και το που είναι τα όπλα αφαιρεί από αυτό το γεγονό, αυτό καθ' αυτό. Ε, το αίσθημα του, του ελέγχου είναι, είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα αυτά για την ψυχολογία των ανθρώπων. Και το δυστύχημα είναι ότι αυτά φτάνουμε να τα αντιμετωπίσουμε μετά οπλίζοντα εθνοφυλακέ, συνοριακές... Στι οποίε έχουν βρει καταφύγιο άνθρωποι που κάτω από άλλε συνθήκε πολιτικά αν το συζητάγαμε, δεν θα έπρεπε, όχι γενικευμένα προ Θεού, αλλά και άνθρωποι που δεν θα έπρεπε, γιατί του έχουμε δει και σε εκδηλώσει που θυμίζουν άλλε εποχές, Κάτι παιδάκια με μαύρε μπλούσε, για να μην το χοντρίνω το θέμα. Τέλο πάντων, εκεί όμω μέσα τον Αύγουστο, μια και λέω για τη Γερμανία, και είστε κι εσεί δύο φίλοι μετανάστε από τη Γερμανία ή στη Γερμανία, για να επιζήσετε ή για να ζήσετε λίγο καλύτερα και να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε αυτό που λέμε την κρίση στην Ελλάδα με κρίση τώρα μιλάμε για μια περιοχή στην οποία ναι, μιλάμε για σύνορα η Λέρος, Έτσι, μιλάμε για ακριτικά νησιά που λέμε σε, απέναντι και δίπλα από τον σύμμαχο φύλλο στον Άτοχτρο ε, όλα αυτά είχαν λιπιάσει η, η βάση είναι και κοντά στη θάλασσα και είναι και περίκλειστη βεβαίω. Ε, δυο γερμανού με μαγιό οι οποίοι είχαν μπει στη βάση και κάνανε λιοθεραπεία και όλοι αναρωτιόντουσαν τι στον κόρακα φύλαξη μπορεί να υπάρχει κάπου που σε μια παραλία, σε μια βάση άκρητική, πάει ε, ένα Γερμανό και κάνει ηλιοθεραπεία. Του πιάζανε ε, Το θέμα πα, περάστηκε μέσα στο καλοκαίρι των πνιγμών και των μεγάλων μετεκλογικών αλλαγών. Γιατί είπανε: Κάναμε λάθο, βγήκαμε λάθο, κάπω με το φουσκωτό. Τώρα, σα μοιάζει αυτό έτσι πολύ φυσιολογικό. Εμένα δεν μοιάζει καθόλου φυσιολογικό. Αλλά αυτά θα καθίσουμε να συζητήσουμε. Ή θα συζητάμε για τα ζητήματα όπως τα βάζει και η Άγκυρα και πώς θα αντιμετωπίζουμε πολιτικά και πώς είμαστε προετοιμασμένοι πολιτικά. Γιατί ένα από τα ζητήματα που βάζει η Άγκυρα, είναι, συμφωνία για την αποστολειοτικοποίηση των νησιών. Όταν σου κάνει λοιπόν τέτοια θέματα εκεί αναρωτιέται κανένας σε ποιο επίπεδο παίζεται η παροχή πληροφοριών για τα μικρά δυσάρεστα τα οποία μπορεί να είναι τεραστίων επιπτώσεων. Οπότε για να ξεφύγει κανένας πάει σε εμπνεύσει, πάει σε παρέες, ανθρώπους της έχει εμπιστοσύνη Πάει λοιπόν σε ένα στούντιο δικών μου ανθρώπων Ένας ε, άνθρωπος ο οποίος ε, είναι εραστέχνη μουσικό, εραστέχνης στοιχουργός Και θέλει να φτιάξει ένα δίσκο για την παρέα του και τους φίλους του Δεν είναι από αυτού που θα εμπορευτούν πράγματα στο ίντερνετ ή δεν έχει τέτοια πρόθεση καμία Είναι πιο προσωπική η ιστορία Φτάνει στα χέρια μου ένα τραγούδι με τιτλο ανάδυση «Ανάδηση-κατάδηση». Η στίχη, η μουσική και η απόδοση είναι του Πέτρου Μποτέα. Αν είναι να είναι έτσι ραστέχνες και στους στίχους και στη μουσική και στη διάθεση, χαλάλι τους είναι ωραίο να βρίσκεται κανείς σε τέτοιες παρέες, να τον χαίρονται οι φίλη του και η εξαιρετική μουσική με φυσικά βιολιά και κιθάρας που τον συνόδευσαν για να βγει αυτό το αποτέλεσμα το οποίο το αφήνω στην κρίση σας, αλλά τα κρατήσετε από τους τείχους, πιστέψτε με, πολλά πράγματα, ο άνθρωπος την έχει ζήσει, καθώς φαίνεται τη ζωή και την ξέρει καλά. Τα το λένε και αν δεν το νιώσει μέσα σου. Πάντα οι άλλοι φταίνε. Ιδέε, έμπνευση και φω έρχονται με ανάδυση. Και στι ψυχέ, τα πόκρυφα πηγαίνει με κατάδυση. Σιγά σιγά μπορεί να δει πώ το κενό η φύση. Δεν πω αποστρέφεται δεν είναι αδιαρρύση. Μόλι θα πάει να γεννηθεί, αμέσω το γεμίζει. Και τ' άγνωστο, τα όρατο, το μέσα πλημμυρίζει. Πάλι όχι μανίδηση, κατάδυση. Απ' την κοφή στην κοχή. <Κι> Αυτό που βλέπει γύρω σου λένε πως δεν υπάρχει και ο άνθρωπο που ήθελε τα πάντα και να άρχι νιώθει μυστήρια τάραχη Χάνει το λογικό του Που πίστεψε το κόσμο αυτό Πως έκανε δικό του Ανάβριση κατάβριση Διώχνει τι βεβαιότητε, Δόγματα και αφορισμούς Και άλλες βιαιότητες Τα πάντα είναι σχετικά Αισθήματα και σχέσεις πάνω και κάτω αλλάζουνε θέσεις και αντιθέσεις από το γεμάτο το κενό γεννήθηκε να στερή Η γλύκα και η όμορφιά βράδυ και με σημερί Κι άλλοτε λύπη και χαρά άλλοτε πάλι όχι Μανάδυση κατάδησή απ' την κορφή στην κοχή. ως ο Μποτέας αλλά εμένα μου θύμισε λίγο και θέλω να το χαρίσω ως μεγάλο κομπλιμέντο στον τρόπο με τον οποίο εκφέρει τα λόγια του τα σιγοψιθυρίζματα του Λευτέρη του Παπαδόπουλου, τα έκανε καμιά φορά και μέσα στην εφημερίδα και σε καμιά δυο παρέες, αλήθεια και φαίνεται ένας άνθρωπος που το έχει Ψαγμένο αυτό. Και δεν ε, διστάζει να τα βγάλει έξω. Τώρα να πω συγχαρητήρια στου ενορχήστρωτε, επειδή περιλαμβάνουν και την αδερφούλα μου από τα βάθη τη καρδιά μου. Ωραία η δουλειά, ωραία η ενορχήστρωση. Κάτι ανάμεσα στη Ιρλανδική μπαλάντα και ένα ύφο που θα μπορούσε να θυμίζει κοέν, ε, ω προ την προσέγγιση, όχι ω προ τον ήχο. Τώρα μιλάμε για πολύ μεγάλα πράγματα. Και ο φίλο μου Κωνσταντίνο τα έχει πάρει στο κρανίο. Και τα έχει πάρει στο κρανίο για κάτι που μοιάζει να είναι. Ε, λογικό Φανταστείτε εμένα που ζω Και τρέφομαι σε αυτό Το χώρο και συναναστρέφομαι Που λέγεται μήνδια και επικοινωνία Εκτός των άλλων πίστευω ότι μπαίνοντας στη Βουλή Τα αποφεύγει κανένας αυτά που να φανταστώ Ότι μέσα στη Βουλή Τα απολαπλασιάζει εκ των πραγμάτων Και άλλο τρόπος να προσεγγίσει Τους ανθρώπους ε, ε, είναι Δυσκολότερος από όσο φαντάζεται κανένας Γιατί δεν μιλάμε Παρά για πολύ μεγαλό Αριθμό ανθρώπων με του οποίου προσπαθεί να έρθει επαφή, όταν η μισή χώρα είναι μαζμένη στην Αθήνα. Λέω Κωνσταντίνο, λοιπόν, την καλησπέρα μου και τα θερμότερα σέβη μου σε εσά και στην εκπομπή σα. Ένα σχόλιο που είναι μεγάλο, αλλά έτσι τόνισε αυτού του δύο μήνε που έχουμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Δεν πίστευα ποτέ στα 28 μου χρόνια θα γνωρίσω τόση μα τόση φιλοκυβερνητική δημοσιογραφία. Το 90% του δημοσιογραφικού χώρου παρουσιάζει μια Ελλάδα και μια κυβέρνηση που μόνο στα όνειρα υπάρχει. Πραγματικά αναρωτιάμαι, έχει χαθεί. Εντελώ, έτσι είπα. Τίποτα δεν υπάρχει, μόνο ατομικό συμφέρον. Έτσι ο κόσμο κατευθύνεται και μην μου πείτε ότι δεν ισχύει, γιατί αν ο κόσμο ψήφισε από μόνο του, χωρί να χειραγωγείται από κανέναν, η Ελλάδα θα ήταν κόκκινη και το μέλλον τη διαφορετικό. Ραντεβού, Κωνσταντίνε μου, το Σαββατοκύριακο στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ. Το 45, γιατί νομίζω ότι εκεί μπορεί να φανεί κάποιο, να, να δει κάποιο χωρίς να χρειαστεί να κάνει κάτι γιατί είναι από μόνη της η δουλειά και είναι ενός αιώνα δουλειά α, πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή πάμε όμως σε διαφημίσεις και μετά έχουμε να σας πούμε πράγματα για το πώς μαθαίνει κανείς τη ζωή Λοιπόν δεν ξέρω αν είσαστε ευτυχισμένοι εγώ συναντώ συνεχώ ανθρώπου που έχουν ήδη αρχίσει και απογοητεύονται. Και δεν τολμάνε και να το πούνε κιόλα εδώ που τα λέμε, διότι δεν υπάρχει και χώρο να το πει. Επομένω, εδώ είμαστε για τα παράξενα και τα περίεργα. Ούτω ή άλλω, εμεί οι βουλευτέ του ΚΟΚΟΕ, στην υπηρεσία του ψηφοφόρου και του πολίτη είμαστε, και περιμένουμε από εσά να μα ζητάτε πράγματα για να κάνουμε και όχι για να δώσουμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όταν το σπάσουμε αυτό, θα σπάσουμε και την έννοια πολιτικό μαγαζί. Τη έπιασε τώρα και τα λε αυτά. Ε, δεν αντέχω την ψευδί, την, τα ψεύδη και την υποκρισία περί των περιβάλλων. Λίγοι να το λέω. Μου γυρίζουν τάντερα. Προσπάθησα να πω πέντε πράγματα στην προηγούμενη εκπομπή. Θα πούμε και θα, λέμε και συνεχώ περισσότερα. Ξαφνικά πριν έτσι εδώ, ενημερώνεσαι λίγο. Μπαίνει, διαβάζει. Γέμισε ψόφια ψάρια. Ο ποινιό. Ο ποταμό. Και ε, τα έχουν χάσει όλοι. Στην περιοχή εκεί ε, των μεγάλων καλλιδίων. Οι κάτοικοι αισθάνονται... Το, το φοβηθήκανε ρε, μπορείς να σας το πω, δηλαδή που βοηθήκανε, αιδιάσανε, ανησυχήσανε... Όλα μαζί και τα βάλει, φυσιολογικό είναι όταν βλέπεις το ποτάμι να ξερνάει ε, ψάφια ψάρια. Λοιπόν, τη συγγεί ηχθείως από τα Σαρχάς και η κουβέντα περιστρέφεται τώρα γύρω από αυτό που είναι και επιβεβαιωμένη πεποίθηση των καθήκων, ε, των κατοίκων των μεγάλων καλυβίων... Ότι πρόκειται για οικονομικό έγκλημα. Κάποιο κάπου στην περιοχή κάτι έχει κάνει. Βλέπω και ένα βίντεο το οποίο μου σηκώνεται η τρίχα και την ώρα που συμβαίνει αυτό, σε μια εποχή που όλη η τάχα μου δίδενε ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, η 16χρονη από πίσω ο Αμαζόνιο, οι για τον Αμαζόνιο, σε ένα υπερκορεσμένο λογανοπαίδειο, στην ε, ε, περίφημη που τίνει να γίνει διαβόητη εντό εισαγωγικών στο επίπεδο των αποφάσεων των τοπικών αργώντων. Δυτική όχθη, αυτό που λέμε δηλαδή την δυτική Αττική. Ο, με όχθη λογαριάστε το παλιό ποτάμι, έτσι που τώρα είναι έτσι νοικιωδώ για να είμαστε και σοβαροί. Και καταλήγει κάτω μέχρι τη θάλασσα. Ξαφνικά εκεί που πλήγεται με τη χωματερή, η περιοχή της Φιλής μέσα στη ζούλα και μέσα στα έκτακτα νομοσχέδια. Πόσο και να το ψάξει, το ψάξει, το δεν θα το βρει. Πήγε και χώθηκε με Σύρις, σύριζα Δημοκρατίας τοπικών Αρχόντων πολλών εκατομμυρίων και το παπούτσι μου και κάλτσα μου μαζί. Η επέκταση της και κορεσμένη χωματερή τη φυλή. Και μόνο που το λέω, δηλαδή τίποτα να μην ξέρει, μην έχει περάσει ποτέ από εκεί στη ζωή σου, πρέπει να δούρκει το αλλιού του κεφάλι. Καπάκι σε αυτό. Βρεμε ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ, ευρωπαϊκέ. Έτσι λοιπόν. Θα σα διαβάσω τώρα για να το καταλάβετε γιατί είναι απόπειρα σε ό,τι αφορά το Κουκουέ. Πιστέψτε με, απόπειρα είναι να γίνει. Δεν. Είναι, είναι από αυτά που σε βγάζουν στον δρόμο. Πώ θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή, Σε βγάζουν. Αλλά πώ πέρασε να δείτε. Έτσι, λοιπόν, καταθέσαμε, πέντε-έξι βουλευτέ του Κουκουέ, Μία ερώτηση και περιμένουμε απάντηση από του υπουργού εσωτερικών περιβάλλοντο και ενέργεια. Όπου, ξέροντα ότι οι κάτοικοι του Θριασίου και τη δυτική Αθήνα. Τους έχει έρθει το μπλά στο κεφάλι από την απόφαση 248 του, της 1 η Αυγούστου ε, της Εκτελεστικής Επιτροπής ε, της ΕΣΝΑ τώρα μην κάθομαι να σας εξηκώ τη δένει ΕΣΝΑ είναι η, διαδικτυ, η, η, η δικτύωση των χειριστών και διαχειριστών των χωματερών να σας τα λέω αυτά ε, θα φτιάξουν το τρίτο κατά σειρά στη φιλή και με βάση αυτή την κατάπτυστη απόφαση που πάρθηκε στα Μουλοχτά, σε κατεπίγουσα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Έδωνα την 1η Αυγούστου, πήγε και προσαρτήθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για τη μελέτη ενός νέου χιτά, ο οποίος θα είναι ελάχιστη χωριστικότητα 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, θα έχει εκτιμόμενη διάρκεια δύο ετών και θα προβλέπεται να διπλασιαστεί, να φτάσει μέχρι τα τέσσερα χρόνια η α, υπόθεση αυτή. Δηλαδή να συζορευτούν για τέσσερα χρόνια και άλλα σκουπίδια. Το ποσό διόλευ καταφρόνιτο, η σχετική σύμβαση με τις τροποσύπησης τη 48 εκατομμύρια ευρουλάκια για να αργοπεθάνει το σύνολο η, της περιοχής. Συμπράξανε. Τρεις ερετή του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή στη Τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριο Παππού, προηγούμενο, αλλά καινή Δημαρχό φιλής και του Πασόκ, ο Μπουραήμη, πρώην Δημαρχό Φιλή, που στηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ στι πρόσφατες εκλογέ. Σε μεγάλη σύπνια Του ακούτε, σκοτώνονται στη Βουλή. Πότε για τώρα, πότε για τα άλλο. Όταν φτάσουν σε κάτι τέτοιο, μια χαρά συμπραξούλε γίνονται. Και υπερψήφισαν μια απόφαση, λέμε, για τα λαϊκά στρώματα των Δήμων του Θριασίου. Υπάρχει και μια αποκάλυψη όμω, παιδιά και αυτή είναι ότι μεταξύ κυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας και Δουρού σε τη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με εμβόλυβη διάταξη του άρθρου 13 στο νομοσχέδιο ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επίγουσες διατάξεις κάτι τέτοια βλέπετε από κάτω όταν υπάρχει η μετάδοση της Βουλής, βλέπετε από κάτω τον τίτλο Μακρύ, έτσι βαρύς, πολύ σοβαρό. Τι έγινε. Λύθηκαν τα χέρια τη Δημοτική Αρχή τη Φυλή ώστε να διαχειρίζεται κατά το δοκούν δεκάδε εκατομμύρια που εισπράττει κάθε χρόνο από τον Έθνα ω αντισταθμιστικά ωφέλη. Δηλαδή, θα τον συνεχίσει ο λαό εκεί να ζει δίπλα στα σκουπίδια. Δεν του φτάνει η φτώχεια, δεν του φτάνει η ανεργία, δεν φτάνουν οι μεγάλε ελλείψει σε παιδεία και υγεία, η απουσία υποδομών για την προστασία τη λαϊκή οικογένεια, τα επιστημονικά στοιχεία, τα στατιστικά. Τα έχουν γραμμένα στα παπούτσια του, γιατί αυτά μιλάνε για τραγική κατάσταση που έχει δημιουργήσει η επί δεκαετίε, σχεδόν μισό αιώνα, παρουσία τη χωματερή εκεί στη φυλή για τη ζωή και την υγεία των κατοίκων. Αλλά οι εκλεκτοί σε Δήμου και σε Περιφέρεια τα κάνανε μια ωραία σύμπραξη τα τσιμίτσικώτσι, τα γράψανε στα παλαιότερα των υποδημάτων του και το προχώρησαν. Αν δούμε, θα μα απαντήσουν. Αχ, όπω λένε και αυτοί. Σε σκότωσα για το καλό σου. Η ανάπτυξη έρχεται. Όποιο αντέξει να μείνει όρθιο. Μερικοί θα θυσιαστούνε στο όνομα μια ανάπτυξη που δεν θα του αφορά. Τι να παίξω τώρα, ευτυχώ που υπάρχει στη λίστα η Λίρα Νικόλα στους στου ο Θάνο Μικρούτσικο στη μουσική και η εξαιρετική στην ζωντανή παράσταση από το Zoom το 92 που έγινε και διπλό άρμπουμ, Άλκη τη Πρωτοφθάλτη, Πίστα από φόσφορο. Πίστα από φόσφορο. Όχι τίποτα άλλο. Να φορά λιπασματικώ τα αισθήματα και όχι την πολιτική. Σου πρόσφορο σου μια από φόσφορο, ήταν... Με διαδρόμου, με Τα με πισματά και στο έδαφο, στο σου. Πρόσφορο, ο ο σου, ο εδαφός, ο σου Ψυχή, στρατό κι πάνω τη ζωή σου. κι εγώ θα ονειρεύομαι όνειρα, όνειρα φλόγες μάκρυνες ανησυχώ σε όσο θα εκπορεύομαι του Ανάπηρι, φτιάση, να είμαστε λοιπόν πίσω. Εδώ είναι ο Real FM, στους στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Η να Κανέλη στο μικρόφωνο, Νάντση Κανέλη στην επιμέλεια τη μουσική. Στον Νίκο τη δεύτερη ώρα μαζί μου είναι η Μαρία Ψάλτη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαργαρίτα Βασιλά. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, SMS Real στο 1960. με email στούριο το τηλεφωνικό 211 και εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επέξεγέλασε. Τώρα τι εστεί αυτό, για να μου πει κάποιος τι εστεί αυτό, α, που καμιά φορά πράγματα και ε, μιλάμε για συμφωνίες, για πρέσπες, για Μακεδονίες, για προϊόντα, για Βαλκάνια, για κοινέ μουσικές, κοινέ κουλτούρες, κοινά πράγματα, σε αυτές τις ευρωπαϊκές αξίες. Ακούω ευρωπαϊκές αξίες, έχουμε και έναν επίτροπο ποιος θα συγχωρείται με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Και όλοι λέει, θέλουν να συνοστιστούν, να μπουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, για να δούμε λοξοδρομώντα τα πράγματα, στα Βαλκάνια, να μην κάνουμε μισθούς Βουλγαρίας, δούμε σε καλύτερη κατάσταση, ε, την ώρα που εμείς χάνουμε πολεμικό υλικό, ε, μην μου πείτε γιατί με πειράζει αυτό, με πειράζει όπως είναι... Όταν ένας είναι ταχμένος σε μια υπόθεση την οποία πασπαλίζει πολλές φορές μεγαλόστομα η πολιτική σε ένα επίπεδο γιατί αλλιώς δεν γίνεται να κάνει και ξεφύγουν από έλεγχο, από ουσία και από αυτό που είναι συνδυσιακό επίπεδο κάποιοι και γίνονται κλέφτες φορώντας και τη στολή σε συνωριακή βάση, σε ακριτικό νησί, με πρόσφυγες να πνίγονται με μεταβολή των ανθρώπων σε οβίδε για να πνίγονται εκεί, να πηγαίνει να κλέβει οβίδε και δεν μου δεν το χωράει ο νου μου. Πώ σα το πω, δηλαδή, είναι από τα πράγματα που με εξεγείρουν, είναι από αυτά που δεν ξεχνάω, τα κυνηγάω, τα ψάχνω, προσπαθώ να βγάλω μια ανάκρη και φαντάζομαι και την ποινή, δηλαδή, αν έπιανε κάποιο, λέω τώρα, μια συμβασιούχο καθαρίστρια σε δημόσιο κτίριο με τρία ρολά τουαλέτα. Στη τσάντα τη μπορεί να έτρωγε και 5, 6, 7, 8 χρονάκια. Και πάντω την ξεφτίλα που θα τράβαγε στα μίντια, καλύτερα να μην τη φανταστούμε. Θα μου πει άλλαξε ο κώδικα και δεν θα παίρνει τέτοια πίνη. Δεν πειράζει. Θα την είχαν όμω, ξέρετε πώ, τευτίκι, δεν θα μπορούσε να, να, να βγει ε, στη γειτονιά τη λέγοντας ότι ξέρεις έχω δύο γέρους που σκατοσκουπίζω στο σπίτι πέντε παιδιά που πρέπει να αναθρέψω και πήρα δύο λολλά χαρτί γιατί δεν προλάβαινα να πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω με τον υπέροχο μισθό ξέρω εγώ των 500 ευρώ που μου δίνουνε. Θα την είχαμε όμω την καθαρίστρια στο στόχαστρο, γιατί πάντα υπάρχει ταξικό πρόσημο στην προσέγγιση των πραγμάτων. Εδώ υπάρχει στην ανάλυση τη ιστορία, υπάρχει στη ζωή, υπάρχει στην καθημερινότητα, δεν θα υπήρχε σε αυτό. Εδώ όμω τώρα είμαστε, θα μου πείτε, είναι ακόμα σε φάση προανάκρισης Μπορεί και όταν αποκαλυφθούν τι νομίζεις πώ θα γίνει. Θα αρχίσουν οι ύψιστε σκοπιμότητες πάνω από τι σκοπιμότητε, να μην φανεί ακριβώ, να μην μαθευτεί, να μην κάνει να μην και ξαφνικά η μπορεί να γίνει και άμυνα. Απέναντι σε οποιαδήποτε μορφής διαπομπεύση Για να μείνω λοιπόν στα Βαλκάνια πάω στη Βουλγαρία Και εκεί εισαρχίζει αρχίζει η μεγάλη ανατριχύλα Πώς μπορεί κάποιος να εξαθλιωθεί. Όντα στις παρυφέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί που περνάνε αγωγή, και κάτι Μπουρκά Αλεξανδρούπολη, και κάτι Τούτα, και κάτι Κίνα, και κάτι βάση να το εκεί, και κάτι αμερικάνι, και πετρέλαια και η Βάρνα, και εδώ και εκεί, και ακτή και πράγματα και ισχύ και χίλια δυο. Όλα αυτά που ακούμε και έρχεται ο εισαγγελέα και λέει ότι τρει άνδρες και μία γυναίκα κατηγορούνται και πιαστήκανε. Ότι στρατολογούσαν, προσέξτε τη λέξη, στρατολογούσαν φτωχού ανθρώπου για να πουλήσουν τα νεφρά του σε ασθενεί. Εμπόριο οργάνων. Οι εγχειρήσει γίνονταν στη γειτονική δημοκρατική φίλη Σύμμαχο Τουρκία. Το φίλη Σύμμαχο θα το λέω μέχρι να πεθάνετε. Ξέρω ότι σα πάω τα νεύρα, αλλά στον ΝΑΤΟ μαζί είμαστε, δεν θέλω να ακούω κουβέντα. Παρουσίαζαν μάλιστα και πλαστά έγγραφα, οργανωμένο το γηφάμπρικα τη εμπορία οργάνων. Που βεβαίω ο Δηδότη και η έχουν και συγγένεια μεταξύ του. Πηγαίνανε σαν συγγενείς και έτσι θα σου πούνε και οι Τούρκοι. Εγώ, λάξι, δύο συγγενείς μου φέρανε, καλά νοσοκομεία έχω, έκανα και μεταμόσχευση. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι που βλήθηκαν σε μεταμόσχευση από το Φεβρουάριο του 2019. Άλλοι δύο ασθενεί και τρει δωρητέ επρόκειτο να μπουν στο, στο χειρουργείο συνεργείο ηθικής γλώσσα λανθάνομουσα, αλήθεια λέγει, γιατί αυτό δεν είναι χειρουργείο, συνεργείο, συνεργείο κοπή χρημάτων είναι. Λοιπόν, τι πλήρωνε οι νευροπαθείς από 50 έω 100 χιλιάδε ευρώ για τη μεταμόσχευση, σύμφωνα με την εισαγγελέα ΣΥ Καμιλέβα. Οι δωρητέ στην πλειοψηφία του, άνεργοι, καταχρεωμένοι, έπαιρναν αμοιβή για το νεφρό του από 5 έως 7 ευρώ μετά την ολοκλήρωση τη επέμβαση. Φέτο έγιναν 22 μεταμοσχεύσει νεφρού στη Βουλγαρία, ενώ υπάρχουν στη λίστα αναμονή 1028 άνθρωποι. Για όλα αυτά ο Στάλιν και η Σοβιετία μου πείτε Και το λέω αυτό και ο νοών νοήτο. Γιατί όπως λέει και ο Γιάννης ο φίλος μου Από τη Δευτέρα όλα τα καλσόν της αγοράς θα είναι σκισμένα Τι τραβάμε όλοι μας Σε αυτή την αγορά Το να από την λογική ε, Κρατήστε κάτι που είναι δικό μου Όταν κάνω εκπομπή όταν σας μιλάω Και όταν μιλάω με τους φίλους μου και τους γλωστούς μου βαρέθηκαν ακούω την απειλή για την ανθρωπότητα της τεχνητή νοημοσύνης. Για μένα μεγαλύτερη απειλή είναι η έλλειψη κοινή νοημοσύνης, κοινού νοός, ανθρώπων βασισμένων πάνω σε κοινέ αξίες. Η μουσική είναι του Αλέξανδρο Ροφανού, η και η απόδοση είναι το συγκρότημα μπανταλουσία και όχι μπανταλουσία και όχι ανδαλουσία, μια μπάντα που γεννήθηκε στον δρόμο το 2011, Ξεκίνησαν τρεις, γίνηκαν οχτώ, εφτά άντρες, μία γυναίκα με επιρροέ από την κλασική μέχρι τα φανκ ηλεκτρονική και τα ρεμπέτικα. Μάγκα σε περίεργα δρομάγια το γυρνάς. Το κεφάλι σου ματάγια μου θα χάσεις. Και άλλα πολλά για να γελάσει και λίγο το χιλάκι σας μετά τα ωραία της παρακάθημερινότητας και τις πραγματικότητα. Στο κεφάλι σου ματάκια μου θα χάσει. Αν νομίζεις πως την άκρη θα τη βρεις παράδρομο που διάλεξες Δελάρες τα απαντήσει Κάτσε να σου δώσω μία-δύο συμβουλές Ένα χάρτη ρε παιδί μου να γνωρίζεις Ποια στροφή να ξέρεις πάντα να κοιτάς Και ποια πόρνι σου νεπί, να γυρίζει ρε! Που πατάς και το βήμα σου να δεις όταν φυλιάζεις Ρε το να κοιτάς, τα πουλιά όταν παίρνουν ένα τα πράσι Πάρε άλλο δρόμο σαν εμπόδια θα βρεις και συνέχισε να τρέχεις στο σκοτάδι Βλήμα μου σαπίσανε χωρί διαταγέ Και ακόμα εσύ ρε σκύβεις το Σου μου Του μυστήριους και τρελούς Και εσύ πώ είδε είδες τη τους Τρομαγμένο μου σπουργίδι τους κακούς Τους έκλεισαν από χρόνια στα κελιά τους Ρε να βλέπεις που πατάς Και το λίμα σου να ακούς όταν κοιλιάζει Στα πουλιά, όταν περνάνε, να τα κουράσει. Τώρα που τη βρήκε, ρε την άκρη τη κλωστή. Πε μου, ανάξιζεστα, αλήθεια, να νομίζει. Πως εσύ θα βρει δρόμο της φυγή Και το όνειρο στα ξένα θα το ζήσεις σε ένα στυλό κεντρικά Θα σε στήσουν να σε φάνε τα κοράκια Γιατί τόνισες ψυχή μου να θαρρεις Πως Θεός θα ρεις, βάλει χέρι ευτυχία να γνωρίσεις Κι μου τα πάνε όλα αυτά Κι αν εγώ τα σιδέα, Τα και μια και λέω για μπακάνια, τι σα έχω τι έχω Είναι ένα βιβλίο που το α, διάβασα α, και μάλιστα. Εξαιρετικά ευχάριστα, διότι τέτοιου είδου βιβλία, αν δεν είναι καλογραμμένα και αν δεν είναι με τρόπο που να είναι ελκυστικό, επειδή είναι ιστορικό, πολιτικό, επιστημονικό, αναλυτικά, χονδρικά σας το λέω έτσι, δύσκολα κρατάνε το κοινό. Και ωστόσο, είναι εργαλείο. Ειλικρινά σα το λέω, εργαλείο διαφόρου μόρφωση γνώμη. Το συστήνω σε νέους, το συστήνω σε μεγαλύτερου, το συστήνω σε όλους όσοι θέλουν να μπορούν να σκεφτούν. Τι έγινε και τι μπορεί να γίνει ή τι πρόκειται να γίνει στα Βαλκάνια και στην περιοχή μας και που έχει τις ρίζες του. Σας μιλάω για ένα βιβλίο το οποίο μάλιστα παρουσιάσαμε πρόσφατα και ήμουν καλεσμένη δηλαδή στο πάνελ, στο φεστιβάλ βιβλίου, στο πεδίο του Άριος από τις εκδόσεις Κασταλία. Το βιβλίο σταματάει σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Βαλκανίων με το 12 Όμω, όποιο το διαβάσει μπορεί να κατανοήσει γιατί φτάσαμε μέχρι σήμερα μέχρι τις πρέσπες, τι συμβαίνει, όλα αυτά που σας λέω, όλα αυτά που γίνονται με την Τουρκία τα πάντα τα πάντα μπορεί να καταλάβει είναι συνθετικό βιβλίο, δηλαδή ο Χρήστος Αντωνιάδης από την Καστοριά, νέο άνθρωπος μελετητής των, βασκα... των Βαλκανικών και διεθνών θεμάτων έχει συνθέσει ένα βιβλίο εξαιρετικό με τίτλο «Βαλκάνια η Μεγάλη Τρικυνία». Είναι ότι η Ανατολική Ευρώπη του χθε και του σήμερα και γίνεται μια αναδρομή. Η συγγραφική ομάδα είναι ε, μεγάλη. Είναι ο Θεοφάνη Ομαλκίδη, ο, ο Γιώργο Χριστίδης, ο Βλάση Βλασίδης, η Μέρη Μπόση, ο Δημήτρη Οκατσίκη, ο, ο Στέλε Αλεφαντή και ο ίδιο ο Χρήστος Αντωνιάδης Τα κεφάλαια είναι και αναχώρα. Η Ρουμανία, η, η Ιουγκοσλαβία που έγινε Σερβία, η Αλβανία, οι εσωτερικέ πολιτικέ εξελίξει στην Τουρκία. Είναι γραμμένο, είναι απολύτως επιστημονικά τεκμηριωμένο Αλλά είναι γραμμένο με αυτό που θα κανένας γλώσσα της εφημερίδας Και έτσι μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει Να θυμηθούμε γεγονότα, γιατί δεν μιλάμε για το 1821 οπωσδήποτε έτσι, Μιλάμε και για νεότερες εποχές, αυτό έχει σημασία Για να μπορούμε να φανταστούμε που πηγαίνουμε Έχουμε πέντε λοιπόν βιβλία από την προσφορά των εκδόσεων Κασταλία στην εκπομπή στο 21 200 8200 για του πρώτου 5 που θα τηλεφωνήσουν και πιστέψτε με. Ακόμα και αν δεν το διαβάσετε, άνθρωποι γύρω σα που νοιάζονται για όλα αυτά, θα είναι εξαιρετικό να του το δώσετε και θα σα το γυρίσουν πίσω για να το ακούσετε. Και εγώ θα σα πάω στου πλανόδιου, θα σα πάω σε ένα καράβι με σημαία ξένη, όπω τείνουν να γίνουν τα Βαλκάνια, σε στίχου Κώστα Βίργου και μουσική γρηγόρη Μπιθικότσι, η πρώτη εκτέλεση βεβαίω είναι του Μπιθικότσι. Αλλά εδώ υπάρχει ένα συγκρότημα εξαιρετικό με τον τίτλο Πλανόδι. Το Ο με ω, από το δύο δηλαδή. Πλανόδι. Ένα που, σι, που σι, έχει κάνει αυτή την εκτέλεση που είναι και πάρα πολύ ωραία Η πλάνη της οδής δηλαδή Στο τραγούδι είναι η Εύα Ξένου Αναβιώνει το τραγούδι το ρεμπέτικο και το λαϊκό Θα τους έχουμε και στο φεστιβάλ Πια δε με προσμένη το σπίτι αδιό ορφανό. Αγαπητά δε με προσμένη, μαζί σου πάρε με, μαζί σου πάρε με. Να μην κονώ. Γουένο, Άιρε και Αϊόρκη, Κομμάτι, Τόκιο και Μπαρμπαριά. κι γιορτι τα τα ξεχνα δεκι μακρια Φωνήσω, να να ξεχαστώ. Ουένος Άιρτς, Νέα Υόρκη, τομπάει το κύβο και Βαρβαριά, ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όρκη, καχ να τα ξέχναγα, εκεί μακριά. Βένος Άιρενς, νέα η όρχη, το χείρο και μπαρμπαριά. Ψεύτηκα όνειρα, ψεύτηκη όρκη, άχ να τα ξέχναγα, εκεί μακριά. Ψευτικα όνειρα, ψεύτηκη όρκη, άχ να τα ξέχναγα, εκεί μακριά. Λοιπόν, ε, μου γράφει ο φίλο μου ο Γιώργο: Μιλά για την περιοχή τη φυλή και τα σκουπίδια. Αλλά ούτε το κουκουέ ούτε και οι υπόλοιποι δεν λέτε στον κόσμο να γυρίσει στα χωριά του. Ε, και έτσι έχει καταδείξει ένα ολόκληρο κράτο να μένει στον νομοατρική. Λίγο σαν να του βλέπει τα σκουπίδια του ανθρώπου, δεν είναι? Σαν να λε να του μετακινήσω. Ε, το κουκουέ, εμεί όλοι οι υπόλοιποι. Εσύ πώ βγάζεις τον εαυτό Ζερό Γιώργο έξω από του υπόλοιπου, Εσύ πώ βρέθηκε εδώ στο λεκανοπέδιο τη είναι νομίζεις πολλοί αυτοί που θέλαν να αφήσουν τα χωριά του, αν στα χωριά τους δεν μπορούσαν να ζήσουν και έτσι όπως είναι το σύστημα πόσο πιο εύκολα χειραγωγείς ανθρώπους μαντρωμένους σε μία περιοχή και ταυτόχρονα να απελευθερώνεται ή να μένει η καλλιέργη τη μιαγή και σήμερα να μιλάμε για ε, κοινή αγροτική πολιτική, για πρωτογενή μια γη και διάφορες καινοτομίες για επαναφορα για δουλειέ και διάφορε καινοτομίε τερατοδης αλλα τι να σου πω τώρα, ο καθένας με την άποψή του όσο μαθαίνω τη ζωή, όπως λέει και ο Φίλιππος γράψα στους στίχους του και ο Μάριος Στόκα στη μουσική του με τον εξαιρετικό Μανώλη Μιτσιά που θα είναι και αυτός κοντά μας στο 45ο Φεστιβάλ τη ΚΝΕ και εδώ να με όλοι που έχω πει το, το Σαββατοκυριακό δεν είναι Σαββατοκυριακό ποτέ το Φεστιβάλ τη ΚΝΕ είναι Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο Σάββατο ολοκληρώνεται. Την Κυριακή και να αφήνει ούτε σκουπιδάκι πίσω του ε, κανένας κομμουνιστής, θεατής, περαστικός ή άνθρωπος. Ξεπατώνονται όλοι, αλλά πέρνανε υπέροχα όλοι και ε, πέρσι ήταν 130-140.000 κόσμος που πέρασε. Φέτος θα είναι υπερτιπλάσιος, πιστέψτε με. Οπότε, χαρείτε τον Μανώλη Μητσιά γιατί μετά έχει διεφημίσει. Όσο μαθαίνω τη ζωή, τόσο δεν τη γνωρίζω. Γεννώ στον δρόμο το πρωί και αδιάβαστος γυρίζω. Όσο μαθαίνω του θεού, πιστεύω στους ανθρώπου. Που θέλουν δύνατου καημού και θανάτου το δικό του. Κι αν έμαθα αλφαβητό και πάτριδο γνωσία μήκω πανούσα και περνά βουσία θα προπεδία και μαθηματικά ούτε τη βάση έπιανα στα αισθηματικά Βγαίνομαι είτε να μιλάω πάνω στα τραγούδια, είτε να αναγκάζομαι για λόγους ρολογιού και διεθμίσεων να τα κόβω στη μέση. Οπότε, Μανόλης Μητσιάς, Φίλιππος γράψα και Μάριο Τόκας. Όσο μαθαίνω τη ζωή τόσο δεν τη γνωρίζω Βγαίνω στον δρόμο το πρωί και αδιάβαστος γύριζω Όσο μαθαίνω τους Θεούς πιστεύω στου ανθρώπους Που θέλουν δυνατού καημούς και θανατοδικό του Κανέμαθα αρφαδητό και πατριδογνωσία Υπό πανούσα στο όνειρο και περνά βουσία Κανέμαθα προπαίδεια και μαθηματικά Ούτε τη βάση έπιανα στα αισθηματικά Μαθαίνω τη ζωή όποτε βλέπω χάνω Μου ρίχνει ο έρωτας κι εγώ τι είμαι παύξανου κι αλφάβητο και πατρίδο κι κοπανούσα στο όνειρο και πέρνα απ' προπέδια και μαθηματικά Ούτε τη βάση έπιανα στα αισθηματικά Κι αλφάβητο και πατριδογνωσία Κι κοπανούσα στο όνειρο και πέρνα Κανέμαθα προπέδια και μαθηματικά Ούτε τη βάση έπιανα στα αισθηματικά Λοιπόν, είναι ωραία Λεφέμ να καλύτες το μικρόφωνο Και μην μου πείτε ότι μπήκατε ιδιαίτερα αισιόδοξοι εγώ συναντώ λένε, και περισσότερους ανθρώπους να λένε ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Ε, το, το, το, τώρα πώς φαντάζεστε ότι θα εξελιχθεί το πολιτισμένο, βάλτο όσο εισαγωγικά θέλετε, μέχρι στιγμής κλίμα. Πώς το φαντάζεστε να εξελιχθεί εντός εκτός κοινού κοινοβουλίου με όλα όσα λέγονται και όλα, ακου, και όλα όσα ακούγονται. Και από ένα σημείο και μετά... Ε, όταν οι άνθρωποι φτάνουν να αφήνουν το παιδί τους σε ένα καροτσάκι του σούπερ μάρκετ και το κορίτσι να είναι 19 χρονών και να λέει ότι θέλω κρέμασμα και να βρίσκεται μπροστά σε μια στιγμή αδυναμίας τι, τι, πείτε μου ποιες είναι οι ποινέ για αυτά τα πράγματα γιατί φτάνουμε ε, να αντιμετωπίζουμε τους κώδικες και τις ποινές έξω από έναν κοινό κώδικα μιας βάσης που μα ενώνει στο επίπεδο των ανθρώπινων αξιών. Γιατί η εξατομήκευση των προβλημάτων και οι ατομικές λύσεις ήταν και η ζημιά που έκανε τελικά πλασάροντας ως μεγάλες συλλογικότητες ε, ως σύριζα πράγματα που δεν ήταν αυτό που λέμε πολιτικές συλλογικότητε. με δεσμούς και βάθος στην ελληνική κοινωνία λοιπόν δεν μπορεί να παρηγορηθεί κανένας όταν βυθιστεί για λίγο στην ειδησιογραφία την τρέχουσα ούτε μπορεί να εκτονωθεί με τι να σας πω ξέρω εγώ χαζά πράγματα χαζές τοποθετήσεις χοντρά στιάκια σε διάφορες πως σας το πω Θέσει στο ίντερνετ και αριστερά και δεξιά και ξαφνικά εκεί που τα διαβάζει αυτά για το ίντερνετ και όλα αυτά, διαβάζει ότι η μεγάλη πολυεθνική θέλει να βγάλει κρυπτονόμισμα. Και εκεί που πάει να βγάλει αυτή η κρυπτονόμισμα, σκέφτεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει την κατάσταση με δικό τη κρυπτονόμισμα. Εγώ σα θυμίζω ότι στην Ελλάδα το κρυπτονόμισμα έφερε στην επιφάνεια το βαρουφάκι που μίραγε για διπλό νόμισμα και στο τέλο τέλο έγινε και ταινία ε, και με τούτα και με εκείνα χάνουμε την ουσία της πολιτικής και μένουμε στην επιφάνεια Τι μας μένουν μεγάλες φωνές ωραίες στιγμές μην το τον ουρανό, δεν πάω να σα απαντήσει Μάνο με έναν εξαιρετικό Μάριο Φραγούλη και μια Λάρα Φαμπιάν σε αγλικού στίχους Arthur Αλτμαν. Ε, νομίζω ότι θα το ευχαριστηθείτε γιατί ε, σα βάζει σε μια άλλου τύπου αρένα και σε άλλου τύπου προσεγγίσης της μουσικής και όχι να ακούσουμε χατζηράκι να ευχαριστήσω την Άνση γιατί το χρειαζόμαστε Λόγο στο λόγο και ξεχαστήκαμε Μας πήρω πόνος και νύχτωθήκαμε Σβήσε το δάκρυ, σβήσε το δάκρυ με, το σου, με το μαντήλι σου Να πιω τον ήλιο μέσα από τα χίλια σου. Σβήσε το, δάκρυ, σβήσε το δάκρυ με το μαντήρι σου Μην να πιω με τον, τον ήλιο, ήλιο μέσα από τα, τα χίλια σου. Μην το στον ουρανί Απ' την νυχτά έχει πάρει. Για τη έχει κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει πίπολο. Λοιπόν, ε, με ρωτήσαν από το Βάης τι βιβλίο διάβασα το καλοκαίρι Στα αλήθεια στις λίγες μέρες που έφυγα και δεν μου κάτσαν και καλά οι περισσότερες από αυτές ε, διάβασα ένα βιβλίο στο οποίο στα αλήθεια μου κράτησε πραγματική συντροφιά και με έκανε να ξαναδώ ε, μύθους κλασικούς και κυρίως τα νιάτα ε, εντελώς διαφορετικά όταν λέω τα νιάτα εννοώ τα νιάτα που γράφουν τα νιάτα που σπουδάζουν. Ε, τους καινούριου φιλέλληνες που έχουν γεννήθει από ακρος, -ακρος τη γη και αναρωτιάμε αν θα μας περάσει ποτέ από το μυαλό αυτούς τους ανθρώπους να τους αξιοποιήσουμε εν του 1821 και της μεγάλης ε, γιορτή που θα έχουμε σε συνέχεια ε, για τα 200 χρόνια. Λοιπόν, υπάρχει μια πιτσιρίκα έτσι φαίνεται από τη φωτογραφία και από το βιογραφικό της νεαρή που λέγεται Μάντλην Μίλερ η οποία αποφάσισε στη ζωή της να διδάσκει και τα αγάπησε πάρα πολύ αρχαία ελληνικά και έχει, πάει, και έχει κάνει που σπουδές στο Γέιλ και μεταφέρει κλασικούς μύθους στη σύγχρονη εποχή και έτσι ασχολήθηκε με μια γυναίκα της μυθολογίας πεντελώς διαφορετικά και είναι και αυτή η γυναίκα διαφορετική οι γυναίκες στην αρχαία ελληνική μυθολογία συνήθω κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες Είτε είναι δολοφονικές μέγερες με φρικτή κατάληξη Είτε ενάρετα και τραγικά πλάσματα πράγ... Τις πιο πολλές φορές με αμελιτέα επίδραση στην ιστορία Η Κύρκη είναι όμως διαφορετική Είναι μια από τις λίγες γυναίκες της αρχαιότητας και των μύθων Που επιτρέπεται να έχει δύναμη Δεν τιμωρείται γι' αυτό στο τέλος της ιστορίας Δεν είναι ούτε μοχθηρή, ούτε αθώα είναι πολύ σύνθετη mm. Αντιπροσωπεύει μια γυναικεία δύναμη Τόσο μεγάλη που προκαλεί και τρομάζει Είναι η γυναίκα που ε, έχει περισσότερη δύναμη Από όση η κοινωνία της εποχής Της επιτρέπει ή δέχεται ότι μπορεί να έχει Με λυρισμό, με μαεστρία Η Μίλερ, αυτή η πιτσιρίκα που τα μελέτησε τα πράγματα σε βάθος Έκατσε και έφτιαξε ένα μυθιστόρημα θεϊκό για το χαρακτήρα της, της Κύρκης. Η Φάντρα Κανονική τον έφτιαξε, μετέφερε τα μυθικά τέρατα και τις περιπέτειές της μέχρι το σήμερα, δείχνοντας πόσο επίκαιρη μπορεί να είναι η ιστορία της Κύρκης, καταγοητεύτηκα από το βιβλίο και σας μεταφέρω ένα πολύ μικρό διάλογο. Ο Οδυσσέας ε, θεωρούταν πολύ καλός το Ξοβόλος, αλλά παρότι ήταν ο καλύτερος τόξοβόλο, εξηγεί στην Κυρκή γιατί άφησε στον Πάρη τον τίτλο και το τόξο του στην Ιθάκη. Μην ξεχνάτε ότι ο Πάρης με το τόξο του σκότωσε διά της Αχιλίου Πτέρνας τον Αχιλέα. Και ε, λέει γιατί άφησες το τόξο σου πίσω εσύ που είσαι ο καλύτερος τοξοβόλος και τον τίτλο του καλύτερου τοξοβόλου ρωτάει η Κύρκη με τον Οδυσσέα. Ε, μετά από ερωτική βραδιά άφησε το τόξο σου πίσω στην Ιθάκη και παντά είχαν εφθαρεί οι αρθρώσεις των δαχτύλων μου και πόναγα συνεχώς και τη απάντησε θέμα πολιτικής το τόξο ήταν το του πάρη, του όμορφου πάρι που έκλεβε συζύγους ανάμεσα στους ήρωες τον έβλεπαν σαν διλό. κανένας τοξοβόλος όσο επιδέξε σκεν ήταν δεν θα γινόταν ποτέ ο καλύτερο των αρχαιών του λέει η Κύρκη, καταλήγοντα. Οι ήρωε είναι ηλίθιοι. Γελάει ο Εδησίο και τσαπαντά. Συμφωνούμε. Λοιπόν, έχω τρία βιβλία από τι εκδόσει Διόπτρα για αυτή την εξαιρετική Κύρκη που ζει κάτω από τη σκιά υπερβολικά ισχυρών ανδρών. Είναι η μύθη, είναι αθάνατη και διαλέγει να ζήσει ως θνητή. Και αυτή είναι η γοητεία του μυθιστορήματο. Λοιπόν, είναι από εκτόσεις διόπτρας, το εκτόσεις διόπτρα, στο Προτείνω ακόμα και αν το κερδίσετε άντρας, να δώσετε πρώτα στις γυναίκες σα να το διαβάσουν και μετά να το διαβάσετε εσείς, θα ξεστραβωθείτε και θα πάσετε πάρα πολύ ωραία καταφέρετε να το διαβάσετε και μαζί, σε απογευματάκια ή νωρί το πρωί με ένα καφέ. Νομίζω θα ήταν πολύ καλά Δεν κακό να διαβάζει κανένας φωναχτά Και να ακούει ο άλλος Και τούμπαλιν Γιατί αλλιώ θα χρειαστείτε τη Βίκη Μοσχολιού Η οποία τραγουδάει το 93, Ένα τραγούδι που έχει γραφτεί πίσω το 1949 Σε στίχους κότα Και μουσική του Κορόνη και του Φίλανδρου Λοιπόν είπα Θα σας α, κλείσω με μεγάλες φωνές Η Βίκη Μοσχολιού είναι μία από τις μεγαλύτερες Πέρασαν σε αυτόν τον τόπο Θα το ευχαριστηθείτε και θα καταλάβετε πως μπορεί να μια γυναίκα να αντιμετωπίσει αλλιώς έναν άντρα αν σκεφτείτε το τραγούδι είναι γραμμένο του 49 ο τίτλος του παράβλεψε λιγάκι δεν είναι αυτά πολύ γνωστά αλλά είναι ωραίο Αν σου κάνω χίλιες δυο σκηνές Α η αγάπη μου της κάνω και αν τη μιλά, άσε τα νευρά κι μαγαπά κι αν σου θυμώνω και σε μαλλόνω, κι αν σου πικρίνω την καρδιά σου με παραμάκι. παραβλέψε λίγο. Μη παρεξηγείς κάθε μου, κάθε μου τρελή ιδιοτροπία άφου ξέρεις πόσο σ' αγαπώ μη με κάνεις μακάριο χτυπώ κι αν σου θυμώνω και σε μαλώνω για να σου πικρεί να την καρδιά σου με φαρμακί, παραβλέψε λιγάκι. πολύ με τη Κι αν σου Και σε αν σου πικραίνω Την καρδιά σου με φαρμάκι Παράβλεψε λιγάκι Λοιπόν φτάσαμε στο τέλος Και εγώ σα μιλάω για βιβλία Και για ωραίες εκφράσεις Και να διαβάζετε δυνατά Ποιος θα κάνει όλα αυτά σήμερα Α. Παλαιικά είναι, οι μοντέρνοι άνθρωποι μιλάνε με γουτουσού, γουτουχουμού, σουπουκουσού, τι είναι αυτά, αρχικά στα μηνύματα, για να μην γράφουμε πολλά πράγματα. Αφήνω τη μετάφραση σε εσά και θα κλείσω με αυτό το τραγούδι, να σας αποχαιρετήσω και να σας ευχηθώ ακολούσε Κυριακό. Γιατί ο εξαιρετικό, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ Σπύρος Γραμμένος Σε στίχους μουσική και απόδοση του ιδίου Ο Νασού, λέγεται το τραγούδι Νασού μην πω τώρα Πω, ό,τι θέλετε βάζετε ε, Η στίχη είναι πάρα πολύ ε, ωραία Αλλά ενδιάμεσα Έχει και αυτά που πρέπει να πω ω Ως εσαι σεμεδάκια Οι νέοι της εποχής Άλλη γλώσσα, άλλος τρόπος, αλληποιητική Ανάμεσα στο Ήρθες και στον ύπνο μου. Χάνω το γεύμα και το δείπνο μου. Έρχομαι κάτω από το σπίτι σου, ίσω βυθό και ημωδίτη σου. Θα ακούτε και τα αρκτικόλεξα γραμματάκια των μηνυμάτων των SMS εκεί που πιάνονται οι αντίχειρε και καμπυλώνει το μυαλό. Καλό Σαββατοκυριακό! Γιατί yeah, αλλιώ ο Νασού Γουτουπουτού, Κουλουκουσού, Φουπουσού, έτσι δεν τα λέτε. Πουσουκουτού, τι είναι. Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, καλό πουσουκού. Από τα νύδα τα χείλη σου, γουτοσου, γουτοσου, γουτοσου, σου. Ήσουν γου θυμάμαι με μια φίλη σου, γουτοσου, γουτοσου, σου. σου, γου σου, σου. Πώ μου διέλυσε το είναι μου, γουτούχου μου, γουτούχου μου. Εφεύγε και φωνάζα μήνε μου. Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου, πόνα σου, Το καλοκαίρι το χειμώνα σου, πόνα σου, να σου. Αν ήσουν μπαρ θα μόνα σου, πόνα σου. Μη καπανήσουν οι σου, σου, σου. Και στοιχώσε τον ύπνο μου, που του, -μου, -του -μου. Κάνω το γεύμα και το δείπνο μου, ούτε χουμού, -χου. κάτω από το σπίτι σου, που του σούσου, Που με φυθό χειμεροτήσου, σούσου και δεν ξεχνάω την εικόνα σου, ο Νασού, ο Νασού Το καλοκαίρι το χειμώνα σου, ο Νασού, ο να σου. Αν ήσουν μπαρθά μου θα μόνα σου, ο μην ο Νασού Δεν σου, ο και δεν ξεχνάω την εικόνα σου, την εικόνα το, το καλοκαίρι το χειμώνα σου, πόνα σου, σου, Αν ήσουν πάρθα μου θα μόνα σου, πόνα σου, σου. μη βελώνα σου, πόνα σου,